Στοίχη 17 ως 42. Δευτέρα φυλάξη του Πέτρου και του Ιωάννου και διαθαύματος θαυμαστή αποφυλάξης αυτών. 17. Από όλα όμως αυτά παρακινήθησαν εις ενέργεια και δράσιν ο αρχιερεύς και όλοι όσοι είσαν μαζί του, οι οποίοι απετέλουν το θεσκευτικό κόμμα των Σαδουκαίων. Και γέμισαν των αποφθόνων και κακίαν. 18. Και έβαλαν τα χέρια των επί των Αποστόλων και τους συνέλαβων και τους έρεψαν στην δημοσία φυλακή. 19. Άγγελος Κυρίου όμως εν καιρό νυχτός Ήνιξε τα στήρα τη φυλακής και αφού τους έβγαλαν έξω είπε 20. Πηγαίνετε αμέσως και σταθείτε γεμάτοι θάρρος και διδάσκετε δημοσία εν το Ιερό Περιβόλο του Ναού εις των λαών όλα τα λόγια της ζωής αυτής την οποία σας μετέδωκε ο και την οποία εκπήρασε γνωρίσατε 21. Όταν δε ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι Εμβήκαν πρωί πρωί πρώτης ανατολής του ηλίου στο ιερόν του ναού και δίδασκον. Εν το μεταξύ δε ήλθε από την οικία του στον τόπο των συνετριάσεων ο οποίος δεν ήταν μακράν από τον ναόν ο αρχιερεύς με τους φίλους και συγγενείς του που εσυνήθισαν να τον ακολουθούν και συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλους τους προκρίτους και προαιστούς των Ισραηλιτών. Και απέστειλαν ανθρώπους στο δεσμοτήριον, για να οδηγήσουν τους αποστόλους ενώπιον του συνεδρίου, το οποίο επρόκειτο τώρα να τους δικάσει. 22. Οι υπηρέτες όμως και κλητήρες του συνεδρίου, όταν ήλθον δεν τους σύμβρωνε στην φυλακή, αφού δεν επέστρεψαν ανέφεραν τούτο στο συνέδριον. 23. Λέγοντες ότι «τιμέν φυλακή την έβρωμεν κλεισμένην ασφαλέστατα και τους φρουρούς του έβρωμεν να στέκονται όρθιοι εμπρός της όταν όμως ηνίξαμε την φυλακή, δεν έβρωμεν μέσα κανένα». 24. Όταν διοίκουσαν τους λόγους αυτούς και ο αρχιερεύς που προίστατο του συνεδρίου και ο ιερεύς που έφερε το αξίωμα του στρατηγού του ιερού και είχε υπό την δικαιοδοσία του και την επιτήρηση της φυλακή και εκείνοι που είχαν διατελέσει αρχιερείς εις χρόνους παρελθώντας, κατελήφθησαν από απορίαν αυτά που τους ανέφεραν ή υπηρέτε, επειδή δεν εγνώριζαν τι να ενεργήσουν και πία συνεπία στα θα είχαν η εξαφάνιση σε των φυλακισμένων. 25. Αλλά εν τω μεταξύ ήλθε κάποιος και τους ανήγγειλε ότι ειδού, οι άνθρωποι οποίου σε εβάλατε στην φυλακή στέκονται στον ιερών περίβολο του ναού και διδάσκουν των λαών». 26. Τότε πήγαινε εκεί ο στρατηγός του ιερού μαζί με τους κλητήρα του συνεδρίου και τους έφεραν στο δικαστήριο, χωρίς να μεταχειριστεί βίαν, διότι αφοβούνται τον λαών μήπως τους λιθοβολήσει. 27. Αφού δεν τους έφεραν, τους διέταξαν να σταθούν ως κατηγορούμενοι όρθιοι εν μέσω του συνεδρίου και τους ρώτησε ο αρχιερεύς, 28, και είπε... Δεν σα εδόκαμε εν και αυστηράν παραγγελία να μην διδάσκετε περί του ονόματο αυτού και να μην το παρουσιάζετε ω όνομα λατρευτών και ανώτερων από κάθε άλλο όνομα. Κι όμω, ειδού ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σα και με κακοβουλίαν και κακά προθέσει, ζητείτε να επιρρύψετε πάνω μα την ευθύνη και την ενοχή δια των φόνων του ανθρώπου αυτού. 29. Απεκρίθηκε ο Πέτρο εξ ονόματο και των Αποστόλων και είπαν. Υποχρέωση και καθήκον έχουμε να πειθαρχόμενοι μάλλον στον Θεό που μα διέταξε δια του αγγέλου του να εξακολουθήσουμε το δημόσιο κήρυγμά μα, παρά εσά του ανθρώπου που μα διέταξατε να σιωπόμεν. 30. Ο Θεό, τον οποίον ελάτρεψαν οι πατέρε μα και από τον οποίο έλαβαν ούτε τα σεπαγγελία, ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, τον οποίο συσεφωνεύσατε, αφού τον εκρεμάσατε ω επικατάρατον επί του ξύλου του Σταυρού. 31. Αλλά ενώ εσείς τόσο πολύ ετοιμάσατε Αυτόν, ο Θεός ύψωσε τούτον δια της δεξιάς αυτού, για να είναι αρχηγός και σωτήρ που θα δώσει στους απογόνους του ευλογημένου Ισραήλ μέσω μετανία και άφησης αμαρτιών. 32. Ως εκ τούτου και εμείς έχομεν κληθεί από τον Θεόν και είμαι θα μαρτυρές Του, για με τους λόγους και με τη διδασκαλία μας τα σωτηριώδη αυτά γεγονότα τη ζωής Του. «Συγχρόνως όμως μαρτυρεί μαζί μας με τα θαύματα και τα χαρίσματά του και το Άγιον Πνεύμα, το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις εντολάς του 33. Αλλά αυτοί, όταν ήκουσαν τους λόγους τούτους, του Πέτρου, συνεταράσσοντο μέσα τους από σφοδράν και λυσόδια γανάκτησιν και αντίλασσον ο γνώμας περί του τρόπου με τον οποίον θα τους καταδίκαζον και θα τους εφώνευον». 34. Εσυκώθη όμως μέσα στο συνέδριο κάποιος Φαρισαίος που έλεγε το Γαμαλίλ, διδάσκαλο του νόμου, που απελάμβανε μεγάλη τιμή από όλων των λαών και διέταξε να βγάλουν τους αποστόλους επολίγων έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. 35. Και αφού του έβγαλαν, είπε προς αυτούς, οι οποίοι απετέλουν μαζί με αυτόν το συνέδριο των Ιουδαίων, Άνδρες Ισραηλίτε, Προσέχετε και προφυλάξετε τους εαυτούς σας δι' αυτό που σκέπτεστε να κάμετε σχετικώς με τους ανθρώπους αυτούς. 36. Σας συνιστώ δε προσοχή, διότι πρώτων ημερών αυτών που περνόμεν, ανεφάνει ο Θευδάς ο οποίο έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι κάποιο σπουδαίος και εις αυτόν προσεκολύθησαν ως οπαδοί ένας αριθμός ανδρών περίπου τετρακοσίων. Αλλά φωνεύθη αυτός και όλοι ως υπήκονες αυτών διελήθησαν και ξεμηδενίσ 37. ύστερα από αυτόν ανεφάνει ο Ιούδα ο Γαλλία, κατά τα σημερα που έγινε από του Ρωμαίου η απογραφή, για να επιβληθεί επί τη βάση αυτής ο κεφαλικό φόρο. Και παράσυρε την στάση πολλών λαών ο οποίο τον ακολούθησε. Αλλά και εκείνο εθανατώθη και χάθη και όλοι όσοι των υπήκων διασκορπίστησαν δια διασκορποίστησαν διατηβία των όπλων. 38. ύστερα λοιπόν από τα γεγονότα αυτά. Σας λέγω και εγώ τώρα εν σχέση προς την περίπτωση αυτήν που μας παρουσιάζετε. Σταθείτε μακράν από τους ανθρώπους αυτούς και αφήσατε τους ελεύθερους. Διότι, εάν αυτό που σχεδιάζουν και σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί ή το έργο αυτό που εργάζονται προέρχεται εξ ανθρώπων, τα καταστραφεί μόνον του χωρίς την ειδική σας παρέμβαση. 39. Εάν όμως είναι εκ του Θεού, δεν δίναστε να το καταστρέψετε». Προσέξατε δε, μήπω ευρεθείτε αντιμέτωποι και πολέμοι όχι μόνο εναντίον ανθρώπων, αλλά και κατά του Θεού. 40. Επίστησαν δε τα μέλη του συνεδρίου ει αυτόν, και αφού προσεκάλεσαν του Αποστόλου να έμβουν πάλι στην αίθουσα του δικαστηρίου, του έδιραν και του παρήγγειλαν να μην διδάσκουν, λαμβάνοντα ω κύριο θέμα του κηρύγματος των το όνομα και το πρόσωπο του Ιησού. Και κατόπιν τούτου του αφήκαν ελευθέρου. 41. Ύστερα λοιπόν από τα σαπειλά και την κακομεταχείριση τάφτην, έφυγαν οι Απόστολοι από το συνέδριο με χαρά μεγάλη, διότι ξιώθησαν να υποστούν ατιμοτική τιμωρία χάριν του ονόματο αυτού. 42. Και δεν έπαβον κάθε ημέραν δημοσία το ιερό, και κατηδίαν από σπίτι σε σπίτι να διδάσκουν και να διαδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα ότι Ο Ιησού είναι ο Μεσία.